Κεφάλαιον βίτα σελίδα 826, στίχη 1 έως 12, ο Αντίχριστος και το τέλος του κόσμου, τι θα προηγηθεί της Δευτέρας Παρουσίας. 1. Σας παρακαλούμε ενδέα αδελφοί, δια τη Δευτέραν Παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τη Σύναξήν μας Πλησίον Του. 2. Να μη σαλευθείτε εύκολα και επιπόλαια από την ψύχρεμον σκέψη της διανύασας σας. Ούτε να θορυβήσετε και ταράσεστε, ούτε από προφητικόν δήθεν χάρισμα, ούτε από λόγων, ούτε από επιστολήν δια τα οποία σας παριστάνουν ότι τάχα προέρχονται από εμάς και δήθεν σας ειδοποιούμεν εμείς ότι έφτασε η ημέρα του Χριστού. Τρία. Προσέξετε να μην σας εξαπατήσει με κανέναν τρόπο κανείς. Όταν δεν σας λέγουν ότι πλησίασε η ημέρα του Χριστού, σας εξαπατούν. Διότι δεν θα έλθει η μέρα του Κυρίου και η δευτέρα παρουσία του, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία πολλών και η απομάκρυνσή στον από την πίστη και δεν φανερωθεί ο άνθρωπος που περισσότερον από κάθε άλλον θα είναι υποκινητής και όργανον της αμαρτίας και γέννημα και θρέμα της απολύειας. 4. Αυτός θα είναι αντίπαλο τη αληθείας και θα υπεριψώνει τον εαυτόν του παραπάνω από κάθε άλλον που θα φέρει το όνομα Θεός ή θα προσκυνείται με σεβασμόν και λατρεία. Και θα υψώσει τόσο πολύ τον εαυτόν του, ώστε θα καθίσει ως Θεός στον αόν του Θεού και θα προσπαθεί με διαβολικά σημεία και αγυρτίας να αποδείξει τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Πρέπει λοιπόν να φανερωθεί πρώτον Αυτός. 5. Δεν ενθυμίστε ότι σας έκανα λόγο περί αυτών όταν ακόμη ήμουν μεταξύ σας. 6. Και επειδή τότε σας τα είπα γνωρίζετε τώρα εκείνο που εμποδίζει τον άνομον ώστε να μην εμφανιστεί Αυτός πρωτύτερα άλλη καιρό που του έχει οριστεί από τον Θεό. 7. Δεν ήλθεν όμως ακόμη ο ορισμένος καιρός Του. Διότι τώρα είναι η ενέργιαν η δύναμης του κακού και της ανομίας, η οποία εις μεγάλων βαθμών παραμένει κρυμμένη και δεν εφανερώθει ακόμη ολόκληρος. Υπάρχει δε που εμποδίζει τον άνομο να φανερωθεί Και η εφανέρωσης του ανόμου θα αναβληθεί μόνον μέχρι ότου αυτός που καταθεί αν πρόνοια να παρεμποδίζει την εμφάνισή του φύγει από το μέσον. 8 και τότε θα φανερωθεί ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θα εξαφανίσει με το φύσμα του στόματός του και θα τον εκμυδενήσει με την ένδοξον εμφάνιση της παρουσίας του. 9. Του ανώμου αυτού η παρουσία θα γίνει με πάσαν δύναμη και με σημεία και τέρατα αγυρτικά που θα αντανεργεί ο βοηθό και συνεργάτης του σατανάς. 10. Θα γίνει η εμφάνισή του με κάθε είδο απάτης που θα στηρίζεται επί της αδικίας και ασυνείδησίας. Άλλη η απάτη αυτή θα επικρατήσει μόνο μεταξύ εκείνων που θα απολεστούν, επειδή δεν εδέχθησαν να αγαπήσουν και να εγκολποθούν την αλήθεια για να σωθούν. 11. Και δια τούτο θα παραχωρήσει ο Θεός να τους έλθει ενέργεια πονηρά που θα τους πρόχνει στην πλάνη για να πιστεύσουν ούτε στο ψεύδο. 12. Και έτσι να κατακριθούν όλοι όσοι δεν επίστευσαν στην αλήθεια, αλλά σπάστησαν με ευχαρίστηση την αδικία.